Πάντα απ' όλα να πούμε ότι οι τράπεζες φορολογούνται παραπάνω από τους υπόλοιπους. <Ρι> ε, δεν είναι γνωστό. Ε, με, μέσω του αναβαλόμενου φόρου εκεί υπάρχει μια φορολόγηση όχι 22% όπως τους υπόλοιπους 29%. Πρώτα απ' να πούμε ότι οι τράπεζες φορολογούνται παραπάνω από τους υπόλοιπους. Και βγάζει και ένα στεναγμό όταν το λέει ο Κωστής Χατζηδάκης αυτό. Όταν λέει τη λέξη υπόλοιπους εκεί στην τελευταία συλλαβή μαζί με το τελικό S βγάζει και έναν αναστεναγμό πόνου, θλίψης, παραγμού επειδή οι τράπεζες Πληρώνουν παραπάνω από του υπόλοιπου, φορολογούνται παραπάνω οι καημένε και αντέχουν όμως, είναι αυτές και αντέχουν. Εσείς όλοι οι αχάριστες πληρώνουν 22% επιχειρήσει κτλ. Ενώ οι τράπεζές μας πληρώνουν 20, 29% πολύ παραπάνω και μπορεί να καταρρεύσουν, μπορεί να έχουμε θέματα και ζητάει με αυτόν τον ανασταναγμό τη συμπόνια μας και τη συμπαράστασή μας προς τις τράπεζες οι οποίες και συμπόνια και συμπαράσταση είναι δεδομένες Έχουμε στη στηρίξει τις τράπεζες και αν έχουμε στηρίξει και αν χρειαστεί, ξανά θα τη στηρίξουμε. Επειδή υπάρχει στο δημόσιο λόγο ένα θέμα να φορολογηθούν οι τράπεζες. Και βεβαίως βγήκε ο Στουρνάρας χθες, ο Χατζηδάκης Σήμανα και λέει αυτό, δεν πρόκειται με τίποτα να γίνει. Ας υποθέσουμε, όπως έχουν κάνει διάφορες άλλες χώρες, ότι ερχόμαστε αυτή την ώρα και βάζουμε φορολογία σε υπερκέρδη, εμείς στην Ελλάδα, στα, στα κέρδη. Φορολογία, ειδική έκτακτη φορολογία. Είναι, είναι κάτι το οποίο ε, έχει τη λογική του. Έτσι. Απλώς έχουμε κάποια ιδιαιτερότητα. Έχουμε κάποια ιδιαιτερότητα. Οι, οι τράπεζες οι δικέ μας μόλις αναστηλώθηκαν, <συσκλώσεις> μόλις έχουν κάνει τα πρώτα βήματα και προχωρούν μπροστά μετά την κρίση της περασμένης δεκαετίας, εάν κάτι τις αποσταθεροποιούσε θα θύμιζε την κρίση της περασμένης δεκαετίας όπου οι φορολογούμενοι κλήθηκαν για να στηρίξουν τότε τις τράπεζες που κατέρευσαν ναι. να βάλουν το χέρι στην τσέπη ε, και ε, επίσης αφή. πρόσφατα ήρθαν ξένοι επενδυτές και στις τέσσερις συστημικές τράπεζες τελευταία στην εθνική πριν από δύο μήνες και αγόρασαν φέραν λεφτά απ' έξω αγόρασαν μετοχές που στηρίζουν το τραπεζικό σύστημα και τις προοπτικές του και τις του. Α. Α. Αν έρθεις, λοιπόν. δύο μήνες μετά και ειδικά στην Ελλάδα που είχε αυτή την προϊστορία και πίσω ωραία φέρατε τα λεφτά σα. πάρτε τώρα μία ε, στο κεφάλι, νομίζω θα στείλουμε ένα μήνυμα άσχημα όχι για τις τράπεζες, για την οικονομία και για τις επενδύσεις που θέλουμε να έρθουν στην Ελλάδα και μπορεί αυτό να το πληρώσουμε. Όχι. Έχει δίκιο. Νομίζω δεν πρέπει με τίποτα. Όχι να φορολογήσουμε ούτε καν να συζητάμε, να σταματήσει κάθε συζήτηση, κάθε σκέψη Στο πίσω μέρο του μυαλού, ότι μπορεί οι τράπεζε να φορολογηθούν έστω και μισό σέντ στην κάθε μία. Τίποτα, απολύτω. Γιατί πρόσφατα αναστηλώθηκαν, αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε. Ε, θα έχουμε αποσταθεροποίηση αν γίνει αυτό και κυρίω ήρθαν οι ξένοι και βάλαν τα λεφτά τους. Και δεν έχω χειρότερο. Ήρθαν οι ξένοι, βάλαν τα λεφτά του οι άνθρωποι, και αμέσω εμεί να δείξουμε ότι δεν υιοθετούμε τη λογική και το πλαίσιο του ξένου ιδιώ. Είμαστε ο τη φιλοξενία. εφόσον ήρθαν εδώ να κερδοσκοπήσουν να, πλιατσικολογί... να... να ενισχύσουν τι τράπεζέ μα, οφείλουμε όλοι εμεί να στηρίξουμε του ξένου που στηρίζουν τι δικέ μα τράπεζε. Οπότε πολύ σωστά τα λέει ο κύριο Χατζηδάκη, δεν υπάρχει περίπτωση. Για εσά του εργαζόμενου, για εμά του εργαζόμενου συνταξιούχου, φορολογούμενου, ποτέ δεν έχει τέτοια σκέψη ούτε για αναστήλωση ούτε για αποσταθεροποίηση, ούτε τι θα πούνε, ούτε δεν μπορούμε να, την... να μην τη στηρίξουμε Πότε. Για τις τράπεζες όμως υπάρχει ένα πλούσιο ευαισθητολόγιο με φράσεις ευαισθησίας, συμπόνιας και στήριξη προς αυτές. Οπότε, σώσε και εσύ μια τράπεζα μπορείς. Για κάθε κατάσχηση που γίνεται, ανοίγει μια τράπεζα. Για κάθε σπίτι που κλείνει, ανοίγει άλλη μια τράπεζα. Σώσε και εσύ μια τράπεζα μπορείς. Το χαμόγελο τη τράπεζα. Οι τράπεζές μας περνάνε δύσκολες ώρες. Μια μέρα εκεί στο ραντζομό που έπεζα το πάντσο μου, το μορφό ρομάντσο μου. Αρχίζει το γλυκό. Μπορείτε να μου πείτε αν τους κόψουμε και τις χρόσεις. Πώ θα ζήσουν οι τράπεζες. Για να μιλάει για εφιάτες ο φίλος μου ο Κώστας και να σηκώνει το χέρι και να μας δείχνει ποιο είναι το σύνταγμα και λοιπά, και μάλιστα μιλάει σε ένα νομικό τότε θα του πω δεν έχει ιδέα το τι λέει το σύνταγμα. Εδώ έχουμε και ένα άλλο θέμα που τρέχει παράλληλα μαζί με το δράμα των τραπεζών. Αλλά ευτυχώ υπάρχει αυτή η κυβέρνηση η οποία στηρίζει τι τράπεζε και έτσι δεν θα περάσουν αυτό το δράμα οι τράπεζέ μα. Και θυμηθήκαμε και μια παλιά δήλωση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που έλεγε οι τράπεζέ μα περνούν δύσκολε ώρε. Και άλλη μια πρόσφατη δήλωση του Αδόνιδο Γεωργιάδη που λέει ότι δεν μπορούμε να του κόψουμε γιατί πώ θα ζήσουν οι τράπεζε και μην αναγκαστούν και γίνουν κλέφτε. Δεν έχω χειρότερο να γίνουν κλέφτε οι τράπεζέ μα, ενώ πρέπει να. Τι ενισχύσουμε και να τη στηρίξουμε με θυσίε όλων μα. Αξίζουν αυτέ οι θυσίε. Σώσε και εσύ μια τράπεζα, το είπε και το χαμόγελο τη τράπεζα πριν. Ενώ γίνονται όλα αυτά, έχουμε και δύο συντρόφου που τώρα πια είναι σε άλλα κόμματα. Είναι ο Αλέξανδρο Σαββλονίτη, βουλευτή Κερκύρα, με ΣΥΡΙΖΑ έχει βγει. Τώρα μάλλον πάει προ Κασελάκη, και ο Κώστα Μπάρκα με ΣΥΡΙΖΑ έχει βγει. Παραμένει ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι σε ένα πάνελ χτε βράδυ λογομάχησαν. λογομάχησαν. Υπήρξαν και χαρακτηρισμοί. Εδώ αυτό που ακούσαμε ήταν ο Αλέξανδρος Αυλονίτης. Όλα ξεκίνησαν επειδή ο βάρκας θα ξαναγυρίσουμε στις τράπεζες, επειδή ο βάρκας του ΣΥΡΙΖΑ αποκάλεσε φιάλτες όλους αυτούς που έφυγαν. Οι βιλευτές που φύγανε αλλοιώσαν την ψήφωση του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός ενέτα, κατέταξε τον ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματή. της αντιπολίτευσης. Και οι νέοι εφιάλτε, αυτό δεν έχει γίνει ποτέ από το 1915, και οι νέοι εφιάλτε του πολιτικού συστήματος ως άλλοι, πέ, μάλλον πήραν συνέδραμα και πήραν επάξια τη θέση του δίπλα στο ναήμι στο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη όταν έριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση της Του είπε εφιάλτη και καθόταν δίπλα του εφιάλτη, Ο αυλονί τη. Έχει εξέλιξη αυτό, θα το παρακολουθήσουμε. Γιατί έχουμε στα ενδιάμεσα και την στήριξη να εκφράσουμε και από αυτό το μετερίζει, το κοινωνικό και το ραδιοφωνικό και το αγωνιστικό, τη στήριξη, την ενίσχυσή μα, την πρόταση να κοπούν μισθοί, αν χρειαστεί που θα κοπούν, συντάξει, οτιδήποτε άλλο για να έχουμε τράπεζε. Διότι χωρί τράπεζε δεν υπάρχει καπιταλισμό. Οπότε δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει οξυγόνο χωρί καπιταλισμό όπω όλοι ξέρουμε. Οι άνθρωποι δεν περνάνε καλά, ενώ με καπιταλισμό όλοι ξέρουμε ότι περνάνε πολύ καλά. Μέσα σε όλο αυτό το διάλογο τοποθετήθηκε και ο Γιάννης Τρουνάρας, διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Αν λοιπόν φορολογήσεις τις τράπεζες σήμερα, διότι τα κέρδη τους, ένα πολύ μεγάλο μέρος, μέχρι, φε, μέχρι πέρυσι πήγαινε όλο σε αύξηση κεφαλαίου. Από, από φέτο αρχίσαμε και δύναμη και μέρισμα. Mm -hmm. ε, και δεν πρέπει κάποτε οι μέτοχοι να πάρουν μέρισμα. Και Άρα λοιπόν, νημόσιο, άμα βάλεις φόρο στις τράπεζες, έτσι, καθυστερείς αυτή την εξυγίανση του τραπεζικού συνέχοντος. Άρα λοιπόν στην Ελλάδα θα ήταν 10 φορέ πιο δύσκολο από ότι στην Ιταλία ή στην Ισπανία. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το καουβολικό. Μπορείτε μου πείτε αν τους κόψουμε και τις χρώσει πως θα ζήσουν οι τράπεζες oh, oh, oh, oh, oh, oh. Μ' αρέσει αυτό το σύστημα το χαουβολικό Και όταν εγώ επί τρεις ολόκληρους έλεγα και στο φίλο μου τον Κώστα και σε όλους τους συντρόφους μου ότι αυτό που κάνετε είναι παράνομο, αντικαταστατικό, δεν είναι δημοκρατικό, είναι αντισταγματικό, αλλιώς θα φύγω, έρχεται και μου λέει τώρα ότι είμαι ο εφιάλτης, ότι εγώ είμαι ο άτιμος. Και δεν τρέπεται ο φίλος μου Κώστας να λέει μπροστά στον Αλέκο τον Αυλονίτη που τρεις μήνες έλεγε αυτά τα πράγματα και τους προειδοποιούσε ότι αυτά που κάνει την έσχη. Συγγνώμη Κώστα. Γιατί δεν έδωσες Κώστα φίλε μου μια ανάγνωση στο καταστατικό σου. Είναι ο Αβλονίτη, Ο Αλέξανδρος Αφονίτη, τον είπε φιάλτη πριν ο κόστο, ο κόσκα, ο Μπάρκα που καθόταν δίπλα του και τόνισαν να τον πει φιάλτη και θυμηθήκαμε και μια παλιά δήλωση Μια ατάκα τη Μισέ Ασιμακοπούλου, Ασημακοπούλου τη χάσαμε με αυτά και με αυτά. Ποιο έχει χάσει, ο λαό και κυρίω εμεί. Τέλο πάντων, που είχε έναν κόστα, έναν ακροατήσει εκπομπέ του Νίκου Χατζικολά τότε που στα μνημόνια έκανε με τον το κόσμο. στον Ενικό και εκεί απευθυνόταν η Άννα Σιμακοπούλου και έλεγε Κώστα, για σένα τα κάνουμε όλα αυτά Κώστα, ήρθε και ο Κώστας του Αυλονίτη ο Μπάρκας που τον είπε φιάλτη και άτιμο και όλα αυτά, αλλά το θέμα μας είναι η τράπεζες Ως πότε πια την κρίση θα την πληρώνουν οι τραπεζίτες Μουσική Αντίσταση τώρα Μουσική Σύνδεσμος Ελληνικών Τραπεζών Μουσική Ένα μικρό μήνυμα, πολύ χρήσιμο όμω για να μα επαναφέρει στα σοβαρά τη, στα σοβαρά, στα σημαντικά, στα σημαντικά τη επικαιρότητα, γιατί ξαναλέμε, τι τράπεζε όλοι τι έχουμε αποδεχτεί. Όταν αποδέχτηκε τον καπιταλισμό, χωρί τράπεζε δεν μπορεί να λειτουργήσει ο καπιταλισμό. Άρα, μπορεί να θυσιαστούν και άνθρωποι στο Σύνταγμα, να κόβουμε κεφάλια, χέρια, συνταξιούχου, να εκτελούμε εργαζόμενου, οτιδήποτε, αρκεί να έχουμε τράπεζε που είναι ό,τι πιο σημαντικό στι σύγχρονε δυτικέ Και τις άλλες βέβαια κοινωνίες. Ο κύριος Χατζιδάκης ο Υπουργός, αφού είπε αυτά το πρωί για τις τράπεζες ότι δεν μπορούμε να τις φορολογήσουμε, μετά πρέπει να πουλήσει και κάτι. Και πούλησε δαιλίκι Αλλά θα συνεχίσουμε μια πολιτική κοινής λογικής, της οποίας βασικό συστατικό στοιχείο θα είναι ναι, χτύπημα στα καρτέλ. <ΣΣ> Στον, στι αθέμητε πρακτικέ και από Ελλάδα, την άλλη πλευρά ανεβαίνουν νέρας. οι μισθοί και θα ανέβουν πολύ περισσότερο. Αν κοινοείτε τι τράπεζε, θα σα παρακαλούσα τράπεζες. να περιμένετε. Ναι. Δεν θα δείτε λαϊκίστικα μέτρα, επαναλαμβάνω. Δεν θα χάσουμε την ταυτότητά μα. Δεν θα γίνουμε ούτε ε, ακροδεξιοί λαϊκιστέ, ούτε αριστεροί λαϊκιστέ. Θα παραμείνουμε ένα σύγχρονο υπεύθυνο κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Κόμμα. Αλλά την ίδια στιγμή και λαϊκό κόμμα που νοιάζεται για τις δικαιολογημένες εφεστισίες των πολιτών πολλά. Και, και οι τράπεζες εάν θέλουν να ακολουθούν λοιπόν. αθέμητες πρακτικές προφανώς σε αυτό το μέτρο θα έχουν απέναντι την κυβέρνηση <Τοχαρα> και οι τράπεζες εάν θέλουν να λοιπόν. ακολουθούν αθέμητες πρακτικές προφανώς σε αυτό το μέτρο θα έχουν απέναντι την κυβέρνηση και μιλάνε για νομιμότητα και έχετε και με, με λέει ο Κώστας για εφιάλτη για σένα Κώστα και παραλαμβάνω και δεν τρέπεται αντε πάλι με τον Κώστα ο κύριος Σαυλονίτης εδώ τον είπε εφιάλτη καθόταν δίπλα του στο πάνελ και δεν το Το ανέχτηκε αυτό και ήθελε να το πει. Θέλει να βγάλει το, τα μέσα του και τα βγάλε με αυτόν τον αστείο τρόπο, όπω πάντα βγαίνουν τα μέσα σε κανάλια όταν γίνεται όλη αυτή, όλη αυτή η διαδικασία έτσι για να γίνει. Έχουμε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Οι τράπεζε τώρα, όπω ακούμε εδώ, θα έχουν απέναντι την κυβέρνηση που τώρα εδώ για το φόρο, λίγο πριν, λιβάνισε από πάνω κάτω τις τράπεζε. Αλλά επειδή κατάλαβα ότι είπε πολλά, έπρεπε ο κ. Χατζηδάκη μετά να το γυρίσει και λίγο και να πει ότι αν. Αν ποτέ γίνει κάτι θα είναι απέναντι Την προηγούμενη φορά που χρειάστηκαν οι τράπεζες κάτι να συμβεί Όλες οι κυβερνήσεις έσκυψαν μπροστά στις τράπεζες Και μαζί και ο ελληνικό λαός χρωθήκαμε 50 δις Νομίζω για να στηρίξουμε τις τράπεζες που τώρα αναστηλώθηκαν Και δεν θα τολμήσει διανοηθεί κανείς να βάλει φόρο Όλα αυτά τα, τα και όλα τα υπόλοιπα τα λέει ένα άνθρωπος όπως είναι ο Κωστής Χατζηδάκης, Που είναι μέσα από την κοινωνία Και η μισθοί, σα είπα μόλι προηγουμένω, ήταν 650 ευρώ και είναι 830. Ναι, η δεν είναι άσχημα Προσέξτε, ναι. πάμε στον κατώτατο μισθό. Η αύξηση στον κατώτατο μισθό είναι 28%, με σωρευτική αύξηση του πληθωρισμού 16%. Πώ να το κάνουμε. Τώρα, ξαναλέω, ο δεν προφυ... πλούτησε προφυπουργός... κάποιο που παίρνει 850 ευρώ. Από τον Πρωθυπουργό ο, προφυπουργός... ο ίδιο είπε ότι δεν εξανεμίστηκε να είναι ευαίσθητο απέναντι σε αυτού του ανθρώπου, γιατί και εμεί από την κοινωνία προέρχομαι. Το μας. ξέρω. Γιατί και εμεί από την κοινωνία προερχόμαστε. Το ξέρω. Ποιο δεν το ξέρει, Όλοι το ξέρουμε. Ότι να, τα κάναν 850. Έχουν δοθεί αυξήσει. Έχουν αλληλοεξουδετωρωθεί. Όπω είπε χθε ο Μιτσοτάκη. Δεν έχει καμία όμω απόλυτη σημασία. Εδώ με επικαλούνται όλοι το 850. Εκεί είναι ο μισθό τώρα ο βασικό. Οπότε, μια χαρά είναι από την κοινωνία. Προέρχονται από την κοινωνία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί και αυτού μάνε του γέννησαν. Οι ελπίδε όλων μα. Κάθε ανθρώπου που είναι ευαίσθητος για το θέμα και οι δικές μας, καθώς δεν είμαστε λιγότερο ευαίσθητοι ανθρώπινα από σας, ό,τι και να λέτε, και μας μάνες μας γέννησαν και Έλληνες είμαστε. Έλληνες είμαστε. Σε χατσβέλο, τι Τουρκία, Τουρκία δε ζούμε, εδώ ζούμε. Και εμεί, Έλληνε είμαστε. Και τα παιδιά μα πηγαίνουν και το ελληνικό, το, αυτό, το, το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω γνωρίζω, αυτό το λέμε. Δύο μέρε τρει δουλεύουμε και δώδεκα χορεύουμε. Κλετάμε και αλληλεύουμε σε πιέστε και γιορτέ. Έλληνε είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλο, τι Και μέσα σε όλα τα λαμά, τα λογατά, μεγάλα μα. Πάμε και τη καβάλα μα, τι όμορφε Και έχετε ξανά, ο φίλο Μοκώστα, ο, ο μπάρκα. Και για σένα, Κώστα. Από την Πρέβεζα, ο γνωρίζοντα το καταστατικό και το σύνταγμα, και μα λέει ότι είμαστε πολιτικά άτιμοι. Έλληνοι είναι και από την Πρέβεζα και από το, την Κέρκυρα, και δεν είναι κατσβέλου ούτε Τούρκοι και λένε το αυτό. Τον σε γνωρίζουν από την Κόψη και λέξει μετά. Τι λέξει, συλλαβέ. <συλλαβές> επειδή είναι ένα από εμά ο κοστή Χατζηδάκη. Εδώ λοιπόν, να σταθούμε λίγο στον καυγά, στον εμφύλιο που έχουμε μεταξύ δύο Ελληνόπουλων, δύο Ελλήνων που είναι Έλληνη. ο Μπάρκας, ο Κώστας, ο Κώστας ο Μπάρκας και ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, γιατί δεν άντεξε κάποια στιγμή ο Αυλονίτης, τα έλεγε αυτά και αποχώρησε. Και έρχεται ξανά ο φίλος μου ο Κώστας ο Μπάρκας από την πρέβεζα, ο γνωρίζον απολύτως το καταστατικό και το σύνταγμα και μας λέει ότι είμαστε πολιτικά άτοιμοι και κάθαμε δίπλα του. Ε όχι δεν κάθαμε δίπλα του, γι' αυτό φεύγω. Και σας ρωθείω Με. Γι' αυτό φεύγω και σας αφήρω γεια! Έχε για γλυκιά ζωή Η Φύγατε... επόμενη ζωή ίσως βρεθούμε Έχε για γλυκιά ζωή Αυτοί που μας κατηγορούνε για πολιτικά άτιμους, προσωπικά άτιμους Και φιάλτε και δεν τρέπονται Που κάνουν έτσι το κόμμα, το γέλησαν! Φύγατε πολιτικά, μη φαίνεται και από το τραπέζι Θα φύγω από το τραπέζι, μη πάθω, πάθω και τίποτα! Θα με πει εμένα είναι ποιος, ο Κώστας ο Μπάρκας ΚΑΙ για σένα Κώστα Εφιάρτη και ανήφικο, άντιμο Θα πάρει το στυλό μου Έχετε για βρυσούλες, λόγοι βουνάρακούλες Θα πάρει το στυλό μου Έχετε για βρυσούλες Ο Κώστας ο Μπάρκας ΚΑΣΗ ΣΥΛΟΝΟ ΚΟΚΟΝΕΝΑ Θα πάρει το στυλό μου Είναι πολύ αστείο ο κύριο Αυλονίτη, ηθοποιό, κερκυραίος κρίμα, τον χάνει το σανίδι. Ευτυχώ όμω εμφανίζεται στα πάνελ τώρα τελευταία. Τον ανακαλύψαμε όλοι. Ε, κάνει όλο αυτό το show, τον λέει ο Μπάρκα σε φιάλτη και μετά από λίγο αντιδρά. Συνολικά όλο αυτό κράτησε κάνα πεντάλεπτο. Εμεί εδώ το συμπτύξαμε για ραδιοφωνικού λόγου και με αρχίζει και φορτώνει σιγά-σιγά και με λέει ο Κώστα ότι είμαι φιάλτη, ότι είμαι άτιμο. Και κάποια στιγμή λέει: Δεν το ανέχομαι, θα σηκωθώ να φύγω. Και ενώ είναι όρθιο, λέει: Χτε, γεια. Αυτό που λέει: Καλή αντάμωση στον άλλο κόσμο. Κάτι τέτοια του λέει εκεί. Φεύγει, φεύγει. Η κάμερα τον δείχνει που φεύγει. Απομακρύνεται δύο-τρία μέτρα και μετά γυρίζει να πάρει το στυλό. Είχε ξεχάσει το στυλό και το κατάλαβε και γυρίζει. Εμεί το βάλαμε εδώ δίπλα-δίπλα και δεν μπορούσαμε να έχουμε ένα κενό 40 δευτερολέπτων που πήγε και ήρθε. Είναι ακόμη πιο αστείο δηλαδή, αν το δει κάποιο σε βίντεο γιατί. ήθελε να πάρει το στυλό, πολύτιμο το στυλό, δεν ήθελε να αφήσει ούτε το στυλό δίπλα στον Κώστα, τον Μπάρκα που είναι από την Πρέβεζα, που είναι Έλληνοι και αυτός και ο άλλο. Γιατί τώρα οι Έλληνοι δεν πρέπει, δεν πρέπει να πάρουν αυξήσεις στους μισθούς μας, εξηγεί ο κύριο Στουρνάρας. Υπάρχει ένα θέμα εισοδήματο που το νιώθουμε όλοι το αναγνωρίζει και η κυβέρνηση. Δηλαδή, ο πολίτη δεν βλέπει στα οικονομικά του ε, και φαίνεται από, το, από τα μέσα εισοδήματα, δεν βλέπει το όφελο όλη αυτή τη αλλαγή. Πώ να κινηθούμε στο μέτωπο των μισθών, Είναι κάτι που παρακολουθείται πολύ και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κοιτάξτε, όλα έχουν μια ισορροπία. Πρέπει να, να υπακούνε σε μια ισορροπία. Ε, θα αυξάνονται τα εισοδήματα όσο αυξάνεται η παραγωγικότητα. διότι αυξηθούν πολύ περισσότερο θα ξανάρθουμε πάλι σε συνθήκες χρεοκοπίας γιατί τι έφερε τη χρεοκοπία στην Ελλάδα, δύο πράγματα πρώτον μια πολύ επεκτατική αδικαιολόγητα επεκτατική δημοσιονομική πολιτική και δεύτερον μια ισοδηματική πολιτική η οποία αγνόησε κάθε όριο αύξησης της παραγωγικότητας και των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονομίας αυτά τα λάθη δεν πρέπει να, να ξαναγίνουν Όταν δηλαδή θα συζητάμε για αύξηση εισοδημάτων θα έρχεται ο μπαμπούλας των μνημονίων γιατί και την προηγούμενη φορά έτσι φτάσαμε στα μνημόνια λέει εδώ ο Στουρνάρας επειδή υπήρχε αύξηση των εισοδημάτων και όταν υπάρχει αύξηση των εισοδημάτων και χαλάει ισορροπία, μαγική λέξη αυτή χρησιμοποιήσει ο κύριο Στουρνάρας Τότε έχουμε την απειλή των μνημονίων και κανεί δεν θέλει να γυρίσει όλα αυτά. Όταν είναι να βάλουμε φόρου στι τράπεζες, έχουμε την απειλή πάλι των μνημονίων και τη χρεοκοπία των τραπεζών. Άρα θα τα πληρώσουμε όλοι μαζί. Οπότε δεν μιλάμε για τίποτα. Είμαστε μια χαρά, φτάνουν τα 850, φτάνουν όσα έχουμε, σε όποιο επίπεδο είμαστε. Δεν θα ανέβουμε ποτέ γιατί θα ταραχτεί η ισορροπία και μετά θα έχουμε άλλα πολύ σοβαρά θέματα. Άλλωστε, η φτώχεια είναι θέμα ψυχολογία. Έβγαλε προχθέ η Eurostat έναν πίνακα. Εγώ τον έβαλα στο Twitter, μου δεν ξέρω αν έχετε δει. Είναι συγκλονιστικό. Mm. Κάθε και μέτρισε η Eurostat πώ είναι οι άνθρωποι που είναι πραγματικά φτωχοί στην κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Πραγματικά, με βάση οικονομικά στοιχεία. Mm. Και πώ στην κάθε χώρα στην ερώτηση αισθάνονται φτωχοί. Μετρήνανε την πραγματική και την υποκειμενική φτώχεια. Η Ελλάδα είναι η χώρα που είναι πρώτη στο αισθάνονται φτωχοί, με υπερτετραπλάσια διαφορά από το δεύτερο. Δηλαδή, ενώ η φτωχή είναι ένα αριθμό Ναι. Αυτοί που είναι περίπου ίδιοι σε όλη την Ευρώπη Εμείς λίγο παραπάνω, άλλοι λίγο παραπάνω μας Πάντως, είμαστε... Άρα δεν είναι Άρα ότι είμαστε φτωχοί Είναι ότι αισθανόμαστε φτωχοί εσύ Η φαντασία μου τα φταίει Άρα δεν είναι Άρα ότι είμαστε φτωχοί Είναι ότι αισθανόμαστε Τώρα που νικήσαμε την ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς, πρέπει να νικήσουμε και την ψυχολογική ηγεμονία της Αριστεράς. Άρα είναι ψυχολογικό η η δημόσια, δημόσια, δημόσια, δημόσια, δημόσια, το ζήτημα, όχι οικονομικό. Άρα να το πρόγραμμα λέμε σημιά. «Δεν είμαστε η φαντασία μου που χρόνια με γελούσε, θα ανοίξεις, η μου και η Η βασική ψυχολογική ζημιά που έχει κάνει η στην Ελλάδα δε, είναι κύριε. ότι μα έκανε μίζερου. Η είναι μιζέρια. Είναι state of mind, όπω λέμε. Είναι παιχνίδι του μυαλού. Είναι κατάσταση του μυαλού. Εκεί είστε φτωχοί. Είναι ένα κλικ. Δεν θέλει πολύ. Αν το αποφασίσετε, αν το σκεφτείτε, δεν χρειάζεται απόφαση. Θα καταλάβετε ότι δεν είστε φτωχοί. Σα έχουν πείσει κάποιοι ότι είστε φτωχοί. Είστε πλούσιοι. Είμαστε όλοι πλούσιοι. Όπω το λέει και άλλοι. Με τα και την Οπότε θα φορέσετε μια ξανάθια ακόμη, όλοι αναξαιρέτω, και θα λέτε Είμαι πλούσιο, είμαι πλούσια, και συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Στα τρίκαλα, στα δυο στενά, έγινε εξωγεννιάτικη εκδήλωση. Όπω γίνονται πολλέ τέτοιε εκδηλώσει στη χώρα μα, και εκεί έχουν πάντα του πύργου των Ξωτικών, τη σπηλιά των Ξωτικών, το κάστρο των Ξωτικών. Κάτι παίζουμε τα Ξωτικά και, και φωτίζουν και το δέντρο. Αυτά που γίνονται συνήθω. Και καλούν οι Δήμοι καλλιτέχνε. Άξιου καλλιτέχνε, το τι τώρα σηματοδοτεί ο κάθε καλλιτέχνη, τι αισθητική εκπέμπει είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα που σε αυτόν τον τόπο είναι δύσκολο να το συζητήσει. Τα θέματα αισθητική, κυρίω των Δήμων, είναι ένα τεράστιο ζήτημα, δεν θα βγάλουμε άκρη. Βλέπουμε πώ συμπεριφέρονται, βλέπουμε καλ, κα, ποιου καλούν και πώ του καλούν, με αναθέσει και με όλα τα υπόλοιπα. Και βλέπουμε και τι πρότυπα περνάνε. Προφανώ και οι να ανάλογοι και περνάνε τα ίδια. Στην, στα Τρίκαλα λοιπόν Καλέσανε τον Γιώργο Τσαλίκη Και εκεί λοιπόν πεδάκι από κάτω Τραγουδάει ο Τσαλίκης και τους είπε Χριστουγεννιάτικα τραγούδια Όλοι καλά να είμαστε μόνο Μόνο μια χαριθέλλο Πάμε μαζί να κάνουμε Τα ξωτικά Μπουρδέλο Το μπουρδέλο το ξωτικό Χέρια. Και Πώς το είπα εγώ Κάστρο το είπα Πηλιά, το είπα, όχι, ε, το είπε εδώ σωστά ο Γιώργο Τσαλλίκη. Ήταν και τα παιδάκια από κάτω, σηκώσαν χέρια για τον οίκο ανιωχή των ξωτικών. Κάτι έχει ο Τσαλλίκη με τα ξωτικά, δεν εξηγείται αλλιώ. Μπράβο και στο Δήμο και σε όσου είχαν την πρωτοβουλία. Ήταν άκρο παιδική η εκδήλωση. Πέρασαν πάρα πολύ καλά. Τα παιδιά, σίγουρα, δεν ξέρω οι μεγάλοι πώ το αντιμετώπισαν όλο αυτό. Αλλά επιτέλου να μπαίνουμε σιγά-σιγά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, που γαληνεύει η καρδιά, που νιώθουμε όλοι παιδιά. Και αυτά τα ξωτικά με το σπίτι του εκεί, το γνωστό. Μπράβο στον Γιώργο Τσαλίκη με αυτή την παρομοίωση. Είπε και άλλα. Θέλαμε πολλά μπίπ, δεν τα βάλαμε, γιατί δεν ήταν μόνο αυτή η φράση. Με τον Πρωθυπουργό τη χώρα να μα αναπτύσει το πρόγραμμά του σε τρει τομεί. Συνεχίζουμε. Εμεί αυτή την πολιτική πιστεύουμε και αυτή την πολιτική θα υλοποιήσουμε. Το πετύχουμε με συγκεκριμένε θεσμικέ δράσει και στόχου, του οποίου θα παρουσιάσω συνοπτικά. Πρώτον. Yo garara to buzuki, sesikoni to kutuki. 2o. To garara to buzuki, sesikoni to kutuki. 3o. To garara to buzuki, sesikoni to kutuki. Me la fui la capella mas, puta hume yo bre la mascara, no me cae de la Μ' αρέσει αυτό το ζύστημα, το καουμβοϊκό Του Ιωργάρα, το μπουζούκι. Το θέλουμε και μπορούμε να το πετύχουμε. Oh, oh, oh, oh. Μ' αυτό το ζύστημα, το καουμβοϊκό Αμα βάλεις τον... φόρο στις τράπεζες, καθυστερείς αυτή την εξυγίανση του τραπεζικού συνθήματος. Θα πάρουμε το Πρώτα απ' όorian, να πούμε ότι οι τράπεζες φορολογούνται παραπάνω από τους υπόλοιπους. Θα πάρουμε το στυλό Παραπάνω από τους υπόλοιπους. Μ' αυτό το σύστημα Ελληνοφρένια. 2.11 10.80.880. Τηλέφωνο επικοινωνία είναι μέσα. Σα περιμένει για να δηλώσετε στήριξη στι τράπεζε. Αυτό είναι το σημαντικό: στήριξη στι τράπεζε και στήριξη στο στυλό του Αλέξανδρου Αυλονίτη, που γύρισε μετά να το πάρει και να καταδικάσουμε όλοι τον Κώστα. Όποιον Κώστα θέλετε, έχουμε πολλού που έχουν καταστρέψει τη χώρα. Ο Μπάρκα είναι ο τελευταίο προφανώ. Radio το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ. Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, πρώτος λαός και πρώτες διευθμίσεις. Τι θα γίνει σε αυτό το μαγαζίρεμα προ θα μπορέσουμε να σε δούμε καμιά μέρα κάθε Τετάρτη. Σολτ-Αουτ Είναι νωρί, κλείσε νωρί. Για την επόμενη, 18 του μήνα, τελευταία Τετάρτη. <σο> πρέπει να κανονίσω την Πεσερά να κρατήσει παιδιά. Πρέπει να κανονίσω 100 πράγματα. Ε, κανονισέ τα και... από τώρα, γι' αυτό στο λεωκάντο νωρί. Μην γίνεσαι κανένα πιο μεγάλο, ρε. Ρε, κάτω νωρί σου λέω τώρα. Επίση τώρα εμεί που είμαστε όλοι πλούσιοι. Η Ελλάδα η χώρα που είναι πρώτη στο αισθάνονται φτωχοί. Άρα δεν είναι ότι είμαστε φτωχοί, είναι ότι αισθανόμαστε φτωχοί. Θα βάλει κανένα ποτόν τη προκοπή να πίνουμε. Να πούμε. Δηλαδή, μπορεί να πίνει μια μπελβετέρια 500 ευρώ όσο σε βλέπουμε. Αν τη θέλει την μπέλφε. Ε τι, αφού είμαστε πλούσιοι. Εντάξει, τράχουν μυαλό... και φράουλε, σαμπάνια με φράουλε. Το μυαλό μου ήταν η μπύρα. Κανονικά μπέλβε πρέπει να πίνουμε. Σωστό. Κοίτα, θα φαντασιώνεσαι ότι είναι μπέλβε. Θα πίνει την μπύρα, αλλά θα νομίζει. Θα νομίζει ότι είναι μπέλβε. Θα νομίζει ότι είναι μπέλβε και θα περνά καλύτερα. Και 50 ευρώ είσοδο, να βάλει τουλάχιστον. Τέλο πάντων, εντάξει. Ε, είναι καλύτερο ένα οικονομόπλο όπω ένα αρμαλό. Γιατί είναι τίγκα κάθε μέρα. Ε τώρα, α με τώρα λέω αν το βάλω 50. Θα γκρινιάξουν κάποιοι οι μίζεροι, οι αριστεροί. Ε, τέλο πάντων. Η αριστερά είναι ε, Λοιπόν, και ένα κάτι σοβαρό. Δεν εκτιμάμε σε αυτή τη χώρα. Πέρα από τι μαλακίε που λένε οι γελοί, να πούμε. Μίλαγα με μία πελάτη που έπταχνε τέλο πάντων κάτι για το σπίτι τη και αυτή ήταν διδασκάλα σε νηπιαγωγείο σε λαϊκέ συνοικίε κάτω προ το Πυριαά και ψάχνανε κάτι με ρώτησε. Ψάχνανε να βάλουν κάτι εκεί για τι αίθουσε που κάθονται τα παιδάκια κάτω. Και έτσι λέω, Καλά, δεν έχετε λεφτά, λέω να το πάρε το σχολείο. Μου λέω, Τι λεφτά μου λέει. Δεν έχουμε λεφτά για βασικά πράγματα με δω, ότι κάνουν. Λέω, δηλαδή, Τι, τόσοι γονείς, τόσοι μου λέει, δεν ούτε πέντε ευρώ, μου λέει, δεν μπορούμε να ζητήσουμε, μου λέει, δεν πω τι γίνεται. Ο γελίος με τις μαλασκές που βγαίνει και λέει. Ελλάδα, στολί, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αλληλεγγύη εβδομάδα, εγκολά. Από το πρωί έχω ακούσει αυτό το μαλάκα, το βουβούκο. Και αυτό που είπε ότι νομίζουμε ότι είμαστε φτωχοί και δεν αυτό είμαστε. Αυτό είναι στο φαντασιακό μα τώρα. Έχουμε και εμεί τι ιδεολειψίε μα. Η Ελλάδα είναι η χώρα που είναι πρώτη στο αισθάνονται φτωχοί, με υπερτετραπλάσια διαφορά από το δεύτερο. Κατά πόσο μαλάκα είναι αυτό ο υπουργό, κατά πόσο νομίζει ότι είναι μαλάκα. Ένα αυτό. Και δεύτερον, κατά πόσο νομίζουν πλέον αυτοί που το ψηφίσανε ότι είναι μαλάκα και στη σωστή. Αυτό τέλο. Go back από στόλη. Πού να πάω, πού ήμουνα. Όχι, δεν εννοώ αυτό, δεν είναι το go back του Τσίπρα, καμία σχέση. Go back, κυρία Μέρκελ. Τι είναι. Είναι το go back που έδωσε ο λαός της Λέσβου το Δεκέμβρη του 44. Oh. Να κάνω μία ανακοίνωση από την εκπομπή σα. Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου στις 18.30 στο Δημοτικό Θέατρο Μητυλίνη έχουμε μεγάλη εκδήλωση για να τιμήσουμε το τριλικό Go Back που έδωσε όπω είπε ο Λό τη Λέσβου το 44 Θα έχει προβολή βίντεο, έκθεση φωτογραφικού και πρωτότυπου υλικού, μουσικό αφιέρωμα και με ντόπια τραγούδια και θα μιλήσει και ο Γενικό Γραμματέα ο Κουτσούμπα. Άκου τώρα, μάλιστα. Ναι, ναι. Τώρα αν δεν το γνωρίζετε, γιατί είναι τεράστια σημασία στο Go back. είναι μεγάλο ιστορικό γεγονό, όχι μόνο Νησί, για όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να αναφέρετε μερικά πράγματα. Okay. Αυτό. Έγι... Ξέρω ότι την έχει χιασμένη λίγο τη Λέσβο, γιατί άκουσα ένα παιδί που σου λέγει ότι δεν έχει θέση. Παρ' όλα αυτά σε περιμένουμε. Δεν την έχω χιασμένη, μπερδεύομαι με τη Μυτιλίνη. Γι' αυτό. Θα τον τρίπα και εσύ. Ε? Ποιο είναι, Λέζο, ναι. Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλίνη, η Λέσβο και τα άλλα νησιά τη Ελλάδα. Δηλαδή, σε ποια από τα δύο νησιά δεν ξέρω πού να πρωτοέρθουν. Το ένα πόδι στο ένα, το άλλο στο άλλο. Αυτό. Μα στη μέση είναι <laughs> you <sweak> Γεια! Λέω θύμη πιο πριν ότι για τον άλλο Συγκαπούρη που ήταν 50 χρόνια. Το καλύτερο πράγμα από του υπουργού στον πλανήτη που γνωρίζονταν και ζούσαν τον όλο, ο Λί κάτι στη Συγκαπούρη, πήρε τη χώρα ένα χωριό και το έκανε αυτό το πράγμα που λέτε και βρίσκονται για 50 χρόνια. Μα κάπου κυβερνάει καλά, γιατί να βγει. Εγώ ξέρω, να σου πω, εμεί είχαμε Μουμπάρακ 30 χρόνια και φάγαμε ψωμάκι. Οκ, okay, το ακούω. Α, τι μισοτάκι μα έχουν σβήσει ο ίδιο. Α, <συρίζει> α ποιε καλά. 30 χρόνια μισοτάκι, το έχουμε. Το έχουμε, έχουμε και τρία Εντάξει, είναι σχετικό τώρα αν το έχουμε. Τώρα μου φαίνεται πολύ αισιόδοξο σενάριο να καταφέρουμε να ζήσουμε άλλα τρία Κάπου είμαι τετρια χρόνια, χρόνια καβάτζα από το μπατέρα σου λέω. Το βλέπω. Αμα βάλεις το... φόρο στις τράπεζες, καθιστείς αυτή την εξιγιάνση του τραπεζικού συστήματος. Μπορείτε να μου πείτε αν τους κόψουμε και τις χρόνισης πώς θα ζήσουν οι τράπεζες; Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι οι τράπεζε φορολογούνται παραπάνω από του υπόλοιπου. Πρέπει να το δούμε αυτό. Πρέπει να είναι τελευταίε οι τράπεζε στη φορολογία. Να είναι πρώτο ο εργαζόμενο, ο και τελευταία να είναι η επιχειρήση μετά με 22. Και οι τράπεζε από 29 να πάει 9 ή πλην 9. Το σωστό αυτό είναι. Αν είναι να κινδυνεύσουν οι τράπεζε και να ξαναγυρίσουμε στα μνημόνια και να έχουμε αυτά που είχαμε τόσα χρόνια πριν, Όχι, δεν το συζητάμε. Να κατέβουν κάτω. για να μπορούν να ζήσουν και αυτές, γιατί θέτει επίσης με σπαρακτικό ύφος ο Άδωνος Γεωργιάδης, αν κόψουμε τι χρεώσει, πώς θα ζήσουν, τις κλεψιές που κάνουν δηλαδή, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες. Στη Γερμανία έχουν κάτι θεματάκια με την οικονομία του γενικότερα και η μεγάλη εταιρεία, η Volkswagen, ο Μιλος Μεγάλος, παγκόσμιος, σκέφτεται να κλείσει από τα 12 εργοστάσια τα 3 στη Γερμανία. Και έχουν βγει όλοι οι εργαζόμενοι τη εταιρεία στον δρόμο και κάνουν τεράστιε διαδηλώσει γιατί όλοι αυτοί εκεί ανήκουν στη συμμορία τη Μιζέρια. Και αυτοί δεν είναι ευχαριστημένοι. Ενώ πήγαινε τόσο καλά και ο καπιταλισμό στη Γερμανία, έχουν αρχίσει τώρα σιγά σιγά. Εκτό του ότι τιμάζουν όλου του λαού για πόλεμο, με τα γνωστά βίντεο, πυρνικά, καταφύγια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έχουν αρχίσει να λένε διάφορα, να δυσφορούν με τι οικονομικέ προποθέσει, να κόβουν μισθού, να κλείνουν εργοστάσια και γίγαντες εταιρείε, γίγαντες, γιγαντιέ, να μην θυμίζει το φαγητό, και σε παγκόσμιου ελληνικού, αρχίζουν τι περικοπέ. Και ποιο την πληρώνει πάντα σε αυτά, οι εργαζόμενοι. Και όπω λέμε εδώ στην Ελλάδα, πίσω από κάθε. κάτω από κάθε πέτρα, παντού στον πλανήτη, υπάρχει ένα Έλληνα. Έτσι λοιπόν, εκεί στα συνδικάτα υπάρχει ένα Έλληνα. Τον είδαμε χθες σε εκπομπή της Earth News και μιλάει με τον Ηλία Σιακαντάρη, τον δημοσιογράφο. Ο Έλληνα λοιπόν εκεί είναι ο Σταύρο Χριστίδης. ήδη είχαμε εδώ στο Ανόδωρο και σε όλα τα άλλα εργοστάσια είχαμε ε, μια προσωρινή απεργία επί τέσσερις ώρες καταλήψαν περίπου έξι εργαζόμενοι το πρωί την δουλειά και άλλοι έξι εργαζόμενοι τώρα πριν ε, στην απογευματινή. Και θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Αυτό, αυτή είναι μια στάση από εμάς τους εκπρόσω των εργοζομένων. Βλέπουμε από το... Βόλτσπουργκ αυτή τη στιγμή τώρα νομιλάτε, είναι πραγματικά εντυπωσιακά, πολλής, πολλής κόσμος. Μοιάζει, μοιάζει με ιστορική αναμέτρηση στην ιστορία της Volkswagen και της Γερμανίας έτσι. ναι είναι όντως ιστορική αναμέτρηση στο παρελθόν η τελευταία μεγάλη σύγκρουση υπήρξε το 1993-1994 αλλά πάλι δεν τράβηξε τόσο πολύ όπως τραβάει τώρα ναι. και όντως είναι μεγάλο θέμα που μπορείτε να φανταστείτε δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους της Volkswagen αλλά όλο τον κόσμο στη Γερμανία και τον πολιτικό κόσμο και τον οικονομικό το, οι επιπτώσει οι από αυτό το, ε, το πλάνο που βλέπουμε τώρα, τη Θα έχει ε, ίσως και μεγάλες επιπτώσεις για την γερμανική οικονομία Ακριβώς. και για την ευρωπαϊκή. Υπάρχουν ήδη επιπτώσεις. Αυτό είναι στην επίπτωση, όλο αυτό που γίνεται κι Αλλά η συμμορία της μιζέρια έχει εξαπλωθεί παντού. Μίζεροι και οι Γερμανοί εργαζόμενοι που ήταν τόσο large. Φαντάζομαι τα ψυχολογικά τους θα έχουν. Θα νομίζουν και αυτοί ότι. Είναι φτωχοί, ενώ είναι πλούσιοι, ειδικά τώρα για τα τρία εργοστάσια που θα κλείσουν και θα πεταχτούν στο δρόμο, μπορεί και άλλα στην συνέχεια. Είναι θέματα ψυχολογίας όλοι τα ξέρουμε αυτά. Αποστολάκω. Σε πέτυχα. Τι θε. Θα μιλήσω για το παρελθόν. Ωπα, έχουμε παρελθόν. Όχι μαζί, α, έχουμε, έχουμε όμω. Δεν το ξέρει εσύ, αλλά έχουμε. Είμαι μόνο 11 μήνε πίσω στα επεισόδια και εγώ μπήκα τώρα στα επεισόδια του 2024. Και βλέπω ότι έχετε βάλει τι φορέ των πολιτικών να λένε πράγματα τα οποία δεν τα έχουν βγει. Μα όχι, τίποτα AI. AI, ναι. Και βέβαια, έτσι, βέβαια πάνω... αυτό το κάναμε και παλιότερα χωρί AI. Το κάναμε με μοντάζ. Εννοείται. Το μοντάζ είναι πολύ πιο δύσκολο και πολύ περισσότερο χρόνο παίρνει και πρέπει να βρει ακριβώ την ατάκα και το πούμε. Θέλω να πω όταν εμεί κι Κάναμε AI, το AI έτρωγε βελανίδια. Σωστό. Με αυτόν τον τρόπο όμω μα μπερδεύεται και δεν ξέρουμε τι πραγματικά έχουν πει αυτοί που δεν θα έπρεπε να τα έχουν πει. Οπότε δεν ξέρω αν μέχρι τώρα αυτά τα επεισόδια το έχετε μαζέψει, αλλά είναι όντω πολύ μπερδευτικό. Αυτό πρέπει να είναι μπερδευτικό. <laughs> γιατί το θέμα είναι ότι τον έχει ικανό να πίνει οποιαδήποτε μαλακία. Εμεί τη βάζουμε στο στόμα του. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Νομίζω ότι περισσότερο θα εμπιστευόμαστε τα μοντάζ για να μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Γιατί ε, αυτό. θα μα τρελάνε τελείω. Έλα, ρε παιδιά, Αποστόλη, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Θα σου πω, αυτοί όλοι οι φασίστε, Μπακογιάνιδε και Αζόνιδε και όλοι αυτοί, ξέρουν που βρίσκονται, έχουν επικοινωνία με το περιβάλλον. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου, παιδάκι μου, τι κάνει. ρωτάει Καλά. Μπράβο, χαίρομαι, πάντα καλά. Περνά καλά με τον παππού. Περνάμε, ακούμε Αυτό ο δεν παιδί μου. Ναι, ακούνε και παιδιά, το Έχουν επικοινωνία με το περιβάλλον, έβλεπα και τη μούρτευση ένα γάπη που έκανα και τρελάθηκα. Δηλαδή πάνω από μισό λεπτό δεν αντέχονται αυτοί όλοι, αλλά τώρα η πινοφρένεια δεν μπορούμε να μην την ακούμε. Όχι, θα την ακούτε, θα θα την ακούτε. Έλα τρελό μου αγόριο, γυνατή ακούσουμε. Έλα μπουρδελιάρη. Να συμφώνουμε, μαλάκια. Είναι πολύ θλιβερός ο συνεργάτης, το ξέρω αν το βγάλει γιατί οπότε λέω για αυτόν, ενώ τον εκτιάζω, όταν τον εκτιάζω, το βγάζει. Τώρα είναι πολύ θλιβερός ρε φίλε. Αυτά τα κουμουνάκια τα τσιβερά. Μέχρι Βάρτμπουργκ και κανένα λάντα μπορούν να βγάλουν. Τι μπορούσαν να κάνουνε μετρό ρε μαλάκια. Όλα να λένε ένα αρνητικό που έγινε, ρίξε λίγο Η μιζέρια αυτή που λέει και ο. Η αριστερά είναι μιζέρια. Έβγαλε ένα βλαχάκι τώρα εκεί πάνω, μαρκισμένο πιτσίρικά που έλεγε Αθέ Μακρυγό. Αχ, τώρα σου πειράξαμε το μυτσοτάκι εσένα. Να θα φτάρε, μακρυγό. Πρέπει να κολυμπήσει για να φτάσει στο σπίτι μου, είστε σοβαροί, ρε. σε παρακαλώ, ρε, bro. Μην ξανά η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, λίγο ρε, παιδί, μια ευελιξία κάπου, ρε, παιδί μου να πεις ότι ωραία έχει πλάκα το παιδί. Μια ευελιξία, όχι, εκεί. Ο Μισοτάκη γαμάει έτσι κι αλλιώ και το έχει δείξει. Και το έχει δείξει ένα... όλοι, το έχουμε καταλάβει. Μα είναι σε ένα έργο, μαλάκι. Θέλουμε, ας... δεν θέλουμε, το έχουμε καταλάβει. Γαμάλα, ακόμα μερικέ φορέ. Ρίκουρουνάκι, α πούμε, που δεν θα το βγάλει, αλλά εγώ θα σου το πω. Εσύ, δεν είσαι βέβαια αυτό. Ο Γαλαμούκη. Ρίκανα Βάρσπουργκ μόνο, Τράμπαν, όποιο το ξέρει και λάντα. Μέχρι εκεί θα φε. έτσι κι αλλιώ. Λάντα, τα καλύτερα αυτοκίνητα. Πάρε τον Ήβα και βάλ το ναι. δίπλα σε οποιοδήποτε αμάξι σημερινό. Ξέρει, το 70, ναι. Βάλ το δίπλα, να σου πω εγώ. Ναι, ναι, και Θές να δοκιμάσεις και ένα βάλ' τα όλα μαζί! και εγώ το <σχε> πιο <και> ακριβό <σχε> αμάξι <σχε> σήμερα, να <σχε> σου πω εγώ! Γιατί πονάζεις, εγώ είμαι Γιατί με ενταείς <σχε> σήμερα. Σε τα είναι μόνο να λένε <σχε> όχι σε όλα. Πέσανε μια σταγόνα νερό και κάτι έγινε. Ρε το έργο γαμάει και ο γαμάει. Πάρτε το χαμπαρί! Τα και στο τράμπαν, το τράμπαν δεν το ξέρεις Ένα τώρα αλλά δεν Εννοείται ότι είμαι πλούσιο. δεν το συζητάμε. Αλλά Υπάρχουνε. Λιγότεροι φτωχοί άνθρωποι σε σχέση με του πλούσιου. Αυτό σημαίνει. Επομένω ότι και εδώ λοιπόν η κυβέρνηση φέρνει αποτέλεσμα. Αλλά δουλεύω 7 μέρε την εβδομάδα, δουλεύω Πάσχα, δουλεύω Χριστούγεννα. Καταλαβαίνω. Είμαι πλούσιο αλλά είμαι εσκλάβο. Αυτή είναι η διαφορά κύριε Βορύδη. Καλά τα λε, αλλά για να βγάλει όλη αυτή την ακρίβεια με τρία παιδιά πρέπει να δουλεύει συνεχώ. 10 ώρε, 11 ώρε, 12 ώρε. Εχθέ έφυγα από το σπίτι μου κύριε Μαλάκα 7 η ώρα το πρωί και γύρισα 11 το βράδυ. Το κατάλαβε κύριε Μαλάκα. Μην συγχύσει, αγαπημένα. Αγαπημένα, έτσι γλυκά-γλυκά. Όπω τα λέει εδώ, ο φίλο ο ταξιτζή προ το βορείδι. Το TikTok είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση ε, για την ακριβιά το πώ οι Έλληνε πολιτικοί εκεί μέσα μπορούν να λειτουργήσουν και να μην γελιοποιούνται. Αυτό ενώ Κατά τα άλλα, είναι άλλη μια εφαρμογή από αυτέ τι γνωστέ κυρίω για την νεολαία που. ξεσαλώνουνε με διάφορους τρόπους. Εκεί λοιπόν θέλουν να μπουν και οι Έλληνε πολιτικοί, το έχουν κάνει αρκετοί και προσπαθούν να δείξουν ότι είναι νέοι, ακμαίοι, ότι έχουν χιούμορ και τελικά γελιοποιούνται. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει ο Φάμελος, ο οποίος είναι όπως είναι, έχει αυτό το ύφος, ολιγονάχρωμο, μέχρι δεν έχει δώσει κάποιο τόνο και προσπαθεί να δείξει ότι είναι ε, μέσα στο κλίμα του TikTok. Και του βάζουν εκεί οι συνεργάτε και γυρίζει διάφορα. Από την πρώτη μέρα που ανέλαβε, ακόμη και όταν πήγε στο γραφείο στην Κουμουνδούρ να κάτσει στο γραφείο, το κάνανε TikTok. Τώρα πήγε στη Χαλκίδα, χτε, προχτέ, πότε ήταν, και γυρίσανε βλέποντα τα νερά του Ευρύπου από κάτω από τη γέφυρα. Του δείχνει ένα και του λέει: 6 ώρε πάνε πάνω, 6 ώρε πάνε κάτω. Και όλο αυτό το κάνανε TikTok. Το φαινόμενο του Ευρύπου με τα τρελά νερά: 6 ώρε πάνω, 6 ώρε κάτω. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πάνω κάτω, πέρα δόθε. Σταθερά. Σταθερότητα. <laughs> Στα... Και άμα βρούμε και λουκέτο, να μην κλειδώσουμε τη σταθερότητα. Γιατί η γέφυρα έχει κάτι λουκέτα που είναι ένα άλλο έθιμο. Και έτσι λοιπόν, βλέποντα τα νερά του Ευρύπου, ε, του ήρθε στο νου ο ΣΥΡΙΖΑ που πάει πάνω κάτω. Να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Τέλο πάντων, ωραία είναι αυτά. Μα δίνουν υλικό. Ε, δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει για του ίδιου να μπαίνει σε τέτοιε δύσκολε πίστε. Το κάνουν. Ε... Και είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ απολαυστικό να το συνεχίσουν. Να μην ακούτε αυτά που λέμε εμείς, σας πάνε πάρα πολύ, σας αναδεικνύουν, το είστε κουτί, τα μάμ, πώ το έλεγε, με δούλι, η Ντόρα με δούλι, κόκαλο με δούλι, με το TikTok. Φτάσαμε στο τέλος με αυτές τις προτάσεις, πολύ σημαντικές. Λαός, διαφημίσεις, Γιώργος Πιέρος Μαγκαζίν, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. <ΠΡΟΚΟ> να πω και κάτι άλλο. Ένα. Εντάξει, ο ελληνικό λαός έχει δεχτεί πολλά. Αλλά αυτό τα θα μου η κοροϊδία δεν ξέρω εμένα κάτι με ανησυχεί. Μήπω αυτοί θέλουν να την κάνουν σιγά-σιγά. Δηλαδή, πώ ήξερα τελικά. Ο, ο Βορύδη δεν υπάρχει φτώχεια. Υπάρχουν λιγότεροι φτωχοί άνθρωποι σε σχέση με του πλούσιους Ο Άντωνη είναι στη ψυχολογία σα. Η Ελλάδα είναι η χώρα που είναι πρώτη στο αισθάνονται φτωχοί. Τώρα που νικήσαμε την ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά, πρέπει να νικήσουμε και την ψυχολογική ηγεμονία τη αριστερά. Οι άλλοι δεν υπήρχαν ούτε 400 ευρώ. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Το φτωχή πώ το εννοώ, 400 ευρώ το μήνα. Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν. Πόσο στα μούτρα κοροϊδία και θα τη δεχθεί ο κόσμο. <σοί> Γιατί να τη δεχτεί ο κόσμο. Ο κόσμο είναι έμπειρο σε αυτά. Είναι έμπειρο, ε. Και πρόθυμος όταν αρχίσει <σοίλιο> ο κοροϊδία του. Φαριστείτε. <σοίλιο> να αντιδράσει. Όχι να αντιδράσει, να το καταπιεί, ωραίο, Αμάστο. καλό. <σοίλιο> να, να στήσει το ποπό, να πω <σοίλιο> Α, ναι, αυτή <σοίλιο> <είναι σοίλιο> να η αντίδραση. Γεια σα! Yeah. Παραπολιτικά! Παραπολιτικά! Ναι, ρε, καλώ ήρθατε. Ακροατήσετε το κύριο Βαρουαγιάννη. Δεν είναι το θέμα τη λέει ο πρωθυπουργό τη χώρα. Το θέμα είναι το δημοσιογράφο που έχετε να και δει τον κύριο Χαντζη Νικολάου. Για να το κεριά και λιβάνια δηλαδή. Να μην είστε υποψήφιο για τρίτη θητεία. Θα δώσω την μάχη των, των εκλογών επικεφαλή τη Νέα Δημοκρατία το 2027. Σε ευχαριστώ Παναγίου. Το καμάρο αγγίφτικο και πάλι. Αν είναι δυνατόν, αγαπητέ φίλε. Αυτή είναι η ουσία του πράγματο. Εντάξει καμάρονο δηλαδή λες και είχε δει τον Παμέγιστο που ήταν αντί του. Έλα, το σήκωσε αμέσω. Ε, ναι, γιατί σε περίμενα πώ και πώ. Είμαι πάγο το τηλέφωνο. Λέω τώρα θα πάρει, τώρα θα πάρει και περιμένω έτσι δύο μήνε. Είναι στη καινούρια μου δουλειά, να ξέρει. Πάλι άλλαξε. Ναι. Τι έγινε, Ε, άλλαξα δύο το καλοκαίρι και τώρα κατέληξα. Πού κατέληξε τώρα, Σε κατάστημα παιχνιδιών. Α, oh, κατάλαβα. Μωρό μου, με έχει ξενερώσει, αλλά σ' αγαπάω, να ξέρει. Γιατί σε έχω ε, Εντάξει, τώρα ξέρει γιατί με έχει ξενερώσει. Η συμπεριφορά σου είναι απαράδεκτη. Η μου, που είναι υπόδειγμα. Ναι, σε μένα προσωπικά δεν μιλάω στι άνε που τη Βέτα, σε μια γυναίκα που σε γουστάρισε πραγματικά, τη φέρθηκε σάκυρα. Δεν μου αμπεσαλίστα, έλεγε. Περίμενα να είσαι πιο τρίφερο μαζί μου. Εγώ είμαι αρσενικό παλιά κοπή, είμαι σκληρό. Εγώ σαν κόπο μιλάω στι άλλε τόσο καιρό και ξενερώνω ίσως φταίω και εγώ, δεν ξέρω. Μπορεί, την μπορεί, μου παραπάνω. Σε ότι έπεσα πολύ χύμα. Ναι, ε, είναι και αυτό λίγο 10 να ξέρει. Είναι 10 ε, ε, δεν δεν Είναι αισθήματα τώρα... ανθρώπινα, είναι. Δεν είναι και κάτι τραγικό να Όχι, αλλά και ο άντρα Έλληνα σου Θέλει να είναι κυνηγό. Πού ήθε, είσαι κομμουνιστή, έχει τέτοια θέματα. Δεν είσαι προχώ. Α, προχώ, ξεπροχώ ε, δεν τώρα, έχει. Τώρα ο συντηρητισμό είναι δεύτερη φύση. Ναι, ναι, όλη η αναρχία και κομμουνισμό και τι γκόμενε τις θέλετε κότε. Έτσι. Ο άντρα κυνηγό είναι. Μου. Ε, εντάξει, πω για δουλειά τώρα. Άντε, καλή δουλειά. Χαίρομαι πολύ που σε άκουσα. Ναι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Oh, oh, oh. Λοιπόν, ευχαριστώ δημοσίω στο Facebook. Θα τον δουν Λαμπρινάκη Δημήτρη. Το Δημήτρη έλεγε: και... Έκανε fan club. Ωρε, oh, παιδάκι μου. Με λατινικού χαρακτήρε. Πολύ καρπο Πέντζα Τον ευχαριστώ πολύ, Μαρκώνη. Θα τον με... το πω. Να σε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον πρώτο μηχανικό Μιχαήλ Ζανάκη. Με λατινικά μου έκανε και αυτό ομάδα. Όλα είναι φυσική επιστήμη. Τσίλικα πνιστήριο αλήθεια. Δεν μπορούν να καταλάβω. Τον Τι Καναδό. είναι τσίλι καπνιστήριο. Ναι, ναι, ναι, τσίλι καπνιστήριο. Τι είναι τσίλι καφενείο. Ε, αυτό είναι ο η καπνιστήριο. Τα λένε στο πλοίο. Oh, τα αντέχνε πίνουν καφέ. Στα σοβαρά όλοι το έχουν πάρει. Ναι, ναι, ναι. Τον Καναδό υπουργό να βλέπουν. Το Σαντορίνη Παύλου μα τα έλεγε. Δούλευε στην αίρια 51 με ποικιλία εξωγήνων. Με διαφορέ στο ύψο. Καταλαβαίνω, ε, ναι. Όλου σαν και μάσκα δεν του έκανε η ατμόσφαιρά μα. Δεν μπορούν να τα Ε, δεν μπορούν, τώρα δεν καταλαβαίνουν και αυτοί. Ούτε το Σαντορίνη Παύλο θα καούμε. σαν λαμπάδες μέχρι να τους φωτίσουμε. Χάει και ο Σαντορίνης Παύλο και δεν φώτισε κανέναν Έλληνα. Άσε με τώρα τα και... στη τελείως. Ήρθε Τέλος ήρθε πάντων. Και έλα γεια τώρα, άντε. Ξερτισμού στο Τσίλι Καφενείο. Ήρθε ίρθε ίρθε ίρθε η Χούντα, χούντα. Ήρθε που η χούντα σε και αντιμετωπίζω, από ό,τι καταλαβαίνω στα ήρθε σοβαρά. Ήρθε έλα γεια. Αύριο θα είστε εδώ στι μία η ώρα. Μα λέ, yeah. Yeah. Yeah.